Έλα, πως λοιπόν, άκουσέ με για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.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 Σε μια φουρτουνισμένη θάλασσα με ένα καταμαράν. Και να λέει ο Έλληνα ο υπουργό εξωτερικών. λέει Κοιτάξτε, πατάει σε δύο βάρκε. Άρε, μάρε, κουκουνάρε. Άρε, μάρε, κουκουνάρε. Διάβασε τη δηλώση του Στουρναρά. Ποια απόλυτε, Ότι έχουμε κάνει αποταμιεύσει στην καραντίνα. Ένα σημαντικό αριθμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν αποθεματικά. Όχι ρε, όχι. Α. Το άλλο που είπε ότι πρέπει οι πολίτε, λέει, να καταλάβουν ότι τα λεφτά, λέει, δεν φυτρώνουν. Α, Εν τω μεταξύ, το γαμό το ξέρει Ότι αυτό το λέει σε αυτού που παράγουν τον πλούτο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή το αναπτύσσουν. Αναφύγεται... Ο κυριάκο <σ>... δεν παράγει πλούτο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. <σ>... Δεν επιδοτεί συνέχεια του μεγαλοπιχειρηματίου, του εφοπλιστέ, του καναλάρχε. Αυτό... Αυτοί κάνουν <σ>... αυτή η παραγωγή πλούτου. Δε, απλά ναι, δεν ναι, είναι ναι. ο παραγωγό άμεσο, είναι ο, ο μεσάζοντα. Ναι, ναι, είναι γνωστό. Οι εφοπλιστέ από την εργασία του, την προσωπική, παράγουν πλούτο, βέβαια. Ναι, για του εαυτού του, βέβαια. Γιατί φόρου δεν ναι. πληρώνουν, μισθού δεν Επο δίνουν, τη προκοπή. Παράγουν ένα πλούτο, απλά δεν μα αφορά ο πλούτο παράγουν. Καλά, και αυτοί δεν το παράγουν. Εμεί το παράγουμε και τον παίρνουν το αυτοί. Τώρα υπάρχει μια διαφορά. Ναι, ναι, εντάξει, προφανώ. Έχουν τα μέσα που λέμε. Έχουν τα μέσα παραγωγή. Ρεγκυρίζει και λέει σε ποιον τώρα, σε αυτόν που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να παράξει πλούτο, για να παράξει Χρήμα, ότι πρέπει να καταλάβει αυτό που το παράγει το γαμμένο το χρήμα. Ε, άμα δεν δε το, δε το καταλαβαίνει, δε καλά του το καταλάβει. Δεν φυτρώνει, δεν το έχει καταλάβει ο άλλο που φέρει από τι 7 η ώρα το πρωί από το σπίτι και γυρίζει 12 η ώρα το βράδυ. Αυτό που θα καταλάβει ότι παράγει πλούτο, αγάπη μου. Με φλευρίζει. Με ένα αρχίδι γυρνάει σπίτι. Yeah. Και ένα μεροκάμα του του κόλου. Νιώθει ότι παράγει πλούτο. Λε να είναι κομμουνιστή ο σορναδάς. Τι είναι, Έλα σε παρακαλώ. Α, μάλιστα. Καλημέρα από το Δουβλίνο. Σπύρος με. Γεια σου, Σπήρωση. Είμαι που είχα πάρει να μου βρει σε ένα νεφοπλιστή, ένα έργο στασιάρι τέλο πάντων. Να έρθω εδώ, γιατί πριν από κάποιο καιρό μιλάγαμε για όχι τόσο πολύ. Η καταπληκτική ποιότητα ζωή. Να διχέσω. Γιατί να διχέσει. Καταρχά, δεν θα πω τη βενζίνη. Ήρθα μια εβδομάδα να δω την οικογένεια πίσω το. Και να έχουν Ξαπλωμένη, δηλαδή η Έλεο. Ε, μα και αυτά τα <συλίως> μαλακισμένα <συλίως> δεν μπορούν λίγο να συγχρονίσουν <συλίως> καλύτερα στο πορτοκολάν τον ιό. Μα έλεο, μα, μα πε... Αυτό <συλίως> με τσατίζει. Περιμένουν να, τε... να κολλήσουν οι μισοί. Mm. Δεν περιμένουν να κολλήσει η μισή. Κόλα χρήστο mm. νωρίτερα τέλο πάντων. Ε, τι είναι να το κλείσει, παιδί μου, βουλή. Αυτό είναι, σωστό. Ε. σωστό και αυτό. Χάνω και την παράστασή σου. Θα έρθει καθόλου δουλήνο. Ναι, αν το σκεφτόμασταν, δουλήνο ήταν η πρώτη σκέψη, να έρθουμε. Η επιδότηση για αυτοκίνητο αφορά 60 λίτρα καυσίμου μηνιαίω και ισούται στην πράξη με 22 λεπτά το λίτρο. Συνεπώ, η επιδότηση για του τρει μήνε είναι 40 ευρώ. Είστε με τα μέτρα που πει ο κ. Μητσοτάκη. Όλοι είμαστε συγκινημένοι. Όλοι ψάχνουμε τρόπου να χαλάσουμε τα 13 ευρώ. Ε, όχι, δεν μας παθαίνουν 200 ευρώ για τρει μήνες. Ταξιτζή είσαι. Ταξιτζή είμαι. Σώθηκε κι εσύ. 200 ευρώ πότε τα χαλάσαι, μια μέρα, σε δύο? Σε τρει μέρε. Σε τρει μέρε. Καλύτερα μα έλεγε μα δίνει ένα εικόπη ένα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 Γεια σα παραπολιτικά. Γεια σα τα ίδια. Ε, θα να μπορείτε να μου πείτε πότε θα πληρωθούν οι συντάξει του ΙΚΑ. Το Αγίου Τέχιο ανήμερα, το είπε ο Πρωθυπουργό. Για πέστε το. Mm, σωθήκατε. <laughs> ναι, σώθηκα. Γιατί δεν μπορώ να μπω έξω. Είμαι μόνη μου και είναι πολύ κρύο. Έχω κάποια ηλικία. Καθίστε μέσα, έξω τι να το κάνει. Να βγει έξω, έξοδα είναι μόνο. Τώρα θα μου πει <laughs> και μέσα. Μέσα με μπουφάλι και κουβέρτα. Μην αναλύσει καλοριφέρ δεν συμφέρει. Το ξέρω, το ξέρω. Θα μου πείτε τώρα πότε θα πληρωθούν. Συνταξήκα. Πού να ξέρω, φτιανέ μου, ξέρω εγώ. Λέμε πάρα πολύ τι κάνει. Ε, είναι, πάρα πολύ τα ξέρουμε κιόλα. Υποτίθεται ότι ήσασταν σαφώ. Ε. ε, τώρα τι υποτίθεται, τώρα μεγάλη κουβέντα. Ε, ανημάδεσαι.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 Και... Μάλιστα. Γι' αυτό δεν έχετε αντίρρηση ή έχετε. Όχι, καμία. Σα απαγορεύω α... μέσα σε όλε. Σα ευχαριστώ πολύ που σα ακούω. Άντε, Ρε φίλε, έχω μια ερώτηση που εσύ πρέπει να ξέρει, γιατί ξέρει και πολλά. Έτσι, έτσι, yeah, όλοι οι ερωτικοί τώρα, άνθρωποι πρέπει. ξέρουν πολλά. Δεν μου λένε, ρε φίλε, αν ξέρει ο σωτήρη ο Τσιόδρα, πού είναι. Ο Άρχων Φυκιάλιο εννοεί. Ο Άρχων, συγγνώμη, είναι ο Άρχων Φυκιάλιο. ο σωτήρη ο, ο Τσιόδρα τώρα, σε εκκλησία θα είναι, ξέρω εγώ. Και στην Αγία Βερβάρα. Δεν θα έφυγε να τελειώσει όλο αυτό, κάτι. Να, να, να ασχοληθεί ξανά με τη ζωή του. <laughs> το φανελάκι μου έχει λείψει, ρε φίλε. Το φανελάκι έρχεται, κάτι ακούγει για τέταρτη δόση. Ετοιμά να δει Βυζί Κυριάκο και φανελάκι Τσιόδρα. Πάλι τέταρ Βαλπάνου, είναι αναμνηστική, και... αναμνηστική το βιβλίο του Πρωθυπουργού. Γαμώ Β... την τρέλα μου, γαμώ. Λοιπόν, δεν αυτό, αυτό είναι. <laughs> Έχουμε το άλλο Ακόμα? Δεν ξέρω, έχει πάει τρίμερο. Δεν πέρασε. Πάντα άκουσε πριν το τρίμερο ενώ έχει δίκιο. Πλησιάζει το τέλο Κάπου να τελειώνουμε με αυτό, πρέπει να φύγει. Δεν λες που δεν έγινε καμιά μαλά. Για παραμονή και η απαραμονή της Κωστής Πέμπτης. Μνημόνιο ναι. θα έφερνε από τα νεύρα του. Μήπως πρέπει να εκτιμήσω λίγο παραπάνω κάτι αυτό. Κάλα εσύ στη δουλειά σου σου γίνοντας ψωμί, αλλά και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι. Που δέμα που μας παίρνει το ψωμί. Μνημόνιο σου λέω θα έφερνε από τα νεύρα του. Λιτότητα. Ω, oh, wait. Ω. Oh. Ωπα, <laughs> <Yeah. laughs> oh, για κάτσε.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 Και εξηγούνται και με βιντεάκια και με τέλο πάντων παλιότερα βίντεο αποδηλώσει τα πραγματικά αίτια για τον οποίο γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όποιο ενδιαφέρεται και θέλει όντω να έχει άποψη και να έχει τεκμηριωμένη άποψη, ασκάσει να το δει. Ακόμα και αν διαφωνεί με τον κουκουέκι τη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 Παρακαλώ; Ναι, θέλω μια παρέμβαση αν μπορεί. Δεν μπορώ, να είστε καλά προσπάθησα, ευχαριστώ. Έλα αργάτα. πού είσαι; Εδώ. Μια!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 Της εσπέρας. Για. Χαίρετε τη Εσπέρα! Γεια! Χαίρετε, ο οφείλει, πώ έχετε! Εγώ είμαι έξαλη! Γιατί ηρέμησε! Για... Μην κάνει π... καμία τρέλα! Όχι, δεν θα κάνω! Κάντε <σφι> καμία τρέλα! Αυτό που δεν κάνουμε, καμία τρέλα μα έχει φάει! Αυτό λε! Κάντε καμία τρέλα! Ρε, ή Θα χαρούμε <σφι> λίγο τη ζωή! Γεια, έχει πρόταση! Για να χαρούμε τη ζωή! Ο μπάφο! Όχι, ρε, για τρέλα! Μια τρέλα είναι να ψηφίσει η ριζανά, μια τρέλα! Εγώ! Ούτε δευτέρα παρουσία! Μου πε τρέλα να σου πω! Ούτε δευτέρα παρουσία! Λοιπόν, είμαι έξω φρενών με την πρώτη πολίτη τη χώρα. τη κυρία Σακερόα Δουβούλου που πάει και υποδέχεται τα παιδιά πρόσφυγη που από την Ουκρανία και πολύ καλά κάνει και τα έφυγε και να πάνε πολύ καλά στο σχολείο και τα Δεν ταγκάλιασε τα όμω όπω η Σία 20 Όχι, δεν ταγκάλιασε. Τα Πριν δύο εβδομάδε στον Εύρο. Δεν τα εκείνα τα παιδάκια που έχει και ασυνόδευτα παιδιά εκεί. Αυτά γιατί είναι παιδιά κατώτερο. Θεού. Ρωτάω. Και τώρα γιατί δεν Όχι, όχι, Αυτή είναι διαφορετική τώρα. Το έχουμε πει τώρα. Είναι... Λευκοί. Λευκοί, είναι... χριστιανοί, άριοι, ξανθοί. Λευκόμενε που ο Μέσο Έλληνα νομίζει ότι θα έρθουν εδώ να εκδοθούν. Έτσι ακριβώ. Γιατί πιο μπροστά τι ήταν για ακριβώ εκδιζόμενε. Τώρα έγιναν κτηνοεκδιζόμενε. Είναι περισσότερες Μωρό μου. Καλησπέρα. Ένα δευτερόλεπτο να κλείσω τα μάτια μου και να σε φανταστώ. Καμί Φορά Μαρτί. Ναι, γιατί μου ήταν πολύ χρήσιμο να βάλουμε στο χιονιά να βάλω ένα μάρτι. <laughs> γιατί κάνει αντανάκλαση ο ήλιος πάνω στο χιόνι και μαυρίζουμε. <laughs> Κάνουμε το σημάδι από τα γυαλιά, από τα <laughs> χειροδρομικά. τρία χρόνια με αυτό το γάμι Σε τζάμπα, το φοράμε το κόσμο μα το χέρι, ρε Που σου είναι, Πού καταντήσαμε. Μα κατήντισε. Να σου πω και κάτι άλλο. Είδε, εμεί οι φτωχοί που τον καταντήσαμε τον Κακομήρη, Πήγαινε ε, να κάνει με ξεπατικό στο μακρόν και βγήκε η Μαριό και κλαψαμε ρε. Το προσπάθησε όσο να είναι. <συστά> ναι, ναι, η προσπάθεια αρκεί γιατί είμαστε και καλοί άνθρωποι και τα συγχωρούμε όλα. Τι είμαστε εμεί, τι κάνουμε. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Και τα συγχωρούμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. <συστά> Λοιπόν, να σου πω να πει το Θήνιο την άλλη Παρασκευή mm. να πει οι τρει πρώτη που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.10.80.8.80 θα κερδίσουν 20 λίτρα βενζίνη για την παράσταση του Αποστολή Μπαρβαγιάννη. Ζήτω το πένθρο. Να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Ρε, καλύτερη είναι η προσφορά η δική σα από αυτού. Ναι, ακουγεί μα, πέταξε στη μούρη 13 ευρώ. Εννοείται ότι είναι η καλύτερη προσφορά και έχει και περισσότερα κέρδη να έρθει ειδικά <Ρε> με παράσταση από το να πάει στα 13 ευρώ του Μητσοτάκι. Θα πάρει κανένα γέρο τα 13 ευρώ του Μητσοτάκι. Θα γεμίσει δηλαδή ο παπά Το πιθανότερο είναι να πάρει να μπετόνει με βενζίνη 13 ευρώ να πάει να του Λούση όλου. Να <Τι> το πω ότι γύρω θα χαρεί πολύ. Πολύ χαρά θα κάνει. <Κι <Κι> <Κι> και να βρει επίση το βήμα, αι παράτα τα γραφτεί που βρήκε να πει κάτι και εσύ για το τσίπρα. Δεν I... σου κάνω μόλι μια ερώτηση με την ευκαιρία. <Κι> Εκείνα <Κι> τα λεφτά που δώσω στου πλανόδει. Πώ ήταν. Ε, τα λεφτά που έδωσε στου πλανόδιου ήταν 50 ευρώ, 10 ευρώ. Δεν ξέρω δεν είδα. 50. Καλά, στα δικά του είναι γιατί να με δώσει. Σωστό. Έκανε και το μάγκα. <Κι> Ρε μου θα κυκλοφορούσαμε λεφτά στην τσέπη, Μα τι είναι, <Κι> παιδί <Κι> μου, <Κι> το <Κι> αριστερό <Κι> με λεφτά δυνατόν. Έχει πέσει τόσο πολύ πάνω του Από την αγάπη του Άσε στους... με το είδα στους... κορονοπάρτη Κορονοπάρτη <χι> για την αγάπη στο Τσίπρα Μαζευτείτε το... παιδιά μην το αγαπάτε τόσο Δεν αντέχετε Βρε η ζήλια να τα ψωρω θα γέμιζω όλη η χώρα Θα σκάσετε βρε από τη ζήλια Ζηλεύω, ζηλεύω. Χαμένα, έλα. ζηλεύω το μικρό στο γατί <χι> Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις <χι> Έλα γεια Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί Il malo sto krevati to a